produced by greek latin audio.com austin texas august 2004 mark chapter 16 quod die adinomenum tu zabatou maria i magdalinici maria i tu iacobou et salome igora sanaromata ina eltuce alipso sinapton quia ellian proiti miaton Sabaton erconte epitomni mion anatilantos tu iu quia elgon Τις αποκυλήσιμιν των λιττών εκ της τύρας του μνημιού, και αναβλέψα σε θεωρούσε νότι ανακυκλίστη ο και εισελτούσε εις κατήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στο και έξε θαμβήθησαν. Όδε λέγει αυτοίς, μη εκθαμβήστε, εις συνζητήτητο Ναζαρινόν, τον εσταυρωμένον, ειγέρτη ουκέστην μη Ήδε ο τόπος poetican έτηκαν αυτον, αλλά υπάγετε, υπάτε τις μαθητές αυτού και το πέτρο, ότι Galilean, μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτον οψέστε, καθώς υπέν ημιν, και εξελτούσε έφυγον από το μνημείο, είχεν